Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο γεροντας μου ιωσηφ ο και Σπηλαιώτης» με συγγραφέα τον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέιτη με τον πατέρα Αρσένιο. Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Φραγκίσκος έλαβε το μέγα δώρο της καρδιακής προσευχής και η Θεία Πρόνοια του έστειλε ένα ακόμη μεγάλο δώρο ανιπολόγιστης αξίας. Φραγγίσκος, το κοσμικό όνομα του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού. Επισφραγίζοντας τον λόγο του οσίου γέροντος Δανιήλ του Κατουνακιότου, ο Θεός έστειλε κοντά στον λαϊκό ακόμη Φραγκίσκο τον αγιασμένο πατέρα Αρσένιο, ο οποίο έγινε ο αγαπητός συνασκητή του μέχρι τον θάνατό του. Είναι αδύνατον να γράψει κάποιος για τον γέροντα Ιωσήφ χωρίς να αναφέρει και τον πατέρα Αρσένιο διότι αφού του γνωρίστηκαν έζησαν μαζί σαν αδέλφια άχρη θανάτου. Ποτέ τους δεν χώρισαν, ποτέ τους δεν αντάλλαξαν ψυχρό λόγο ποτέ τους δεν επέτρεψαν κάτι να μπει ανάμεσά τους. Τόση ομόνια και σύμπνια είχαν ώστε ήταν σαν μια ψυχή σε δύο σώματα. Και πράγμα θαυμαστό, η βαθιά τους αγάπη ποτέ δεν εξετράπη σε παρισία, αλλά πάντοτε σε θεάρεστη άμυλα πνευματικών αναβάσεων. Ο πατήρ Αρσένιος δεν είχε την οξύτητα του πνεύματος που είχε ο γέροντας Ιωσήφ. Ήταν πολύ απλός και αναδείχτηκε μεγάλος ασκητής, τέλειος υποτακτικός, άνθρωπος επουράνιος που γνώριζε να προσεύχεται. Με λίγα λόγια, νυπτικός ησυχαστής σε μέτρα εφάμιλα των αρχαίων πατέρων. Ο αγιασμένος πατήρ Αρσένιος, κατά κόσμων αναστάσιος του Δημητρίου και τη γεννήθηκε το 1886 στην Σαψούντα του Μαρτυρικού Πόντου, από ευλαβεστάτη οικογένεια με ιερατική παράδοση. Η πολυμελής οικογένεια του πατρός Αρσενίου, το 1898, από τους διωγμούς των Τούρκων, κατέφυγε στον Ορθόδοξο Κάυκασο, όταν εκείνος ήταν 12 ετών. Έτσι, γλώσσες του ήταν τα ποντιακά, τα τουρκικά και τα ρωσικά. Τα δε ελληνικά του ήταν ελάχιστα. Από τα μέλη της οικογενείας του νεαρού Αναστασίου, ο παππούς του ήταν ζωντανό παράδειγμα ιερέως με πολύ αγάπη και υπομονή, αλλά και ο πατέρας του, που ήταν και αυτός ιερέας και μάλιστα πολύ αγιασμένος, αφού με την προσευχή του έβγαζε δαιμόνια. Η δε μητέρα του ήταν και αυτή κόρη ιερέως. Μέσα σε αυτήν την ευλογημένη οικογένεια μεγάλωσε ο μικρός Αναστάσιος. Η τη μητέρα εμφύτευσε στα παιδιά της την αρετή και τον πόθο για την προσευχή. Έτσι τόσο η μικρότερη αδελφή του, η Παρθένα, όσο και ο μικρός Αναστάσιος είχαν από ηλικία έντονο τον πόθο της μοναχικής ζωής. Ο μεγαλύτερος αδελφός του ο Λεωνίδας, ήθελε και αυτός να μονάσει. Οι γονείς του όμως μη στον μοναχικό του πόθο φρόντισαν να τον αποκαταστήσουν με μία σεμνή, ταπεινή, εργατική και σόφρονα κοπελίτσα, την δέσπινα. Από αυτό το γάμο γεννήθηκε ο μετέπειτα Παπα Χαράλαμπος. Το βράφος το βάπτισε ο Αναστάσιος, δίνοντάς το αυτό το όνομα και έγινε κατεξοχήν δικό του παιδί, καθότι ο Χαράλαμπος αργότερα ακολούθησε τα ευλογημένα ασκητικά ίχνη του θείου του, στο Άγιο Όρος, γεννόμενος κατά πάντα τέλειος μοναχός, δίπλα στον πατέρα Αρσένιο και τον γέροντα Ιωσήφ. Ελεύθερος από και υποχρεώσει ο Αναστάσιος, Έλαβε την αμετάκλητη απόφαση να μονάσει στα Ιεροσόλυμα. Η ευλογημένη οικογένειά του δεν έφερε καμία αντίρρηση. Μάλιστα το θεώρησαν τιμή τους, όπως και είναι άλλωστε. Η δεωσία μητέρα του έλεγε μεταξύ των άλλων συμβουλών «Κοίταξε να τηρήσει αυτά που κάνουν εκεί». Ο Αναστάσιος ξεκίνησε από τον Κάυκασο για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για μια διαδρομή μήκους περίπου 2.000 χιλιόμετρων και μάλιστα με συνθήκες πολύ επικίνδυνες. Απαραίτητο σταθμός για όλους σχεδόν τους Ρώσους που πήγαιναν να προσκυνήσουν στα Αεροσόλυμα ήταν η Βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη. Σε αυτήν έφτασε ο Αναστάσιος. Εκεί, ενώ ο νεαρός δηλωτής Αναστάσιος έψαχνε πλοίο για την Παλαιστίνη, τον πλησίασε κάποιο απαταιώνας ο οποίος προσφέρθηκε να τον ξεναγίσει. Του κέρδισε την εμπιστοσύνη, το έφαγε τα χρήματα που είχε για ναύλα και τον οδήγησε κατόπιν σε ένα κακόφημο είκο για να διανυκτερεύσει. «Εγώ», διηγή το κατόπιν ο πατήρ Αρσένιος, «μόλις πήγα κατακουρασμένος από το ταξίδι, ζήτησα να με βάλουν κάπου να κοιμηθώ. Μια γυναίκα μου έδειξε μια γωνιά σε έναν διάδρομο. Αμέσως ξάπλωσα κάτω και κοιμήθηκα αλλά συχνά πυκνά ξυπνούσα, ακούοντας θορύβους, τραγούδια, άπρεπες κουβέντες. Όταν ξημέρωσε ο νέος πάνγαλος Ιωσήφ, σηκώθηκε, ευχαρίστησε και έφυγε. Ήδησε δεν πήρε. Τι απλή και αγιασμένη ψυχή. Μόλις βγήκε έξω, τον πλησίασε κάποιος άγνωστος, τον σταμάτησε και τον ρώτησε. «Εσύ τι γύρευε εδώ μέσα» «Με έφεραν για να κοιμηθώ. Εδώ, παιδί μου, που σέφεραν είναι κακόφημο σπίτι. Άντε πήγαινε τώρα και άλλη φορά να προσέχεις». Όταν αργότερα ρωτήθηκε ποιος ήταν εκείνος ο άγνωστος, απάντησε με απλότητα. «Μπορεί να ήταν και ο φύλακα Άγγελος, μπορεί και ο Άγιος Αλέξιος». Ο απένταρος πια Αναστάσιος, με τη χάρη του Θεού, κάπως κατάφερε να βρει ξανά ναύλα και έτσι ταξίδευσε για την Παλαιστίνη. Μετά από πολλές περιπέτειες και ταλαιπωρίες, χάρης και στις προσευχές τη Αγία Μητέρας του, έφτασε στους Αγίους Τόπους γύρω στα 1910. Ήταν τότε 24 ετών. Ο Αναστάσιος Περιπλανόμενος πέρασε και από τη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, όπως και από το Σαραντάριο όρο. Όταν έβαζε μετάνοια στου μοναχού εκεί, Τραβούσαν το χέρι. Δεν ήσαν ιερείς για να του δώσουν ευλογία και έτσι από ταπείνωση το τραβούσαν. Και ο ταπεινός Αναστάσιος έλεγε μέσα του «Ω, τόσο αμαρτωλός είσαι, ώστε δεν σ' αφήνουν ούτε το χέρι να φιλήσεις». Τελικά αποφάσισε να μονάσει στη Μονή του Αγίου Σάβα. Εκάριδε μοναχός λαμβάνοντα το όνομα Ανατόλιο στο Σαραντάριο όρο. Τον διέκρινε παιδική απλότητα, φλογερή πίστη και δυνατός πόθος για προσευχή. Στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, ο Ιηγούμενος του ανέθεσε τα καθήκοντα του Δοχειάρη, του Αποθικαρίου δηλαδή. Εκείνο τον καιρό, ο πατήρ Ανατόλιος γνωρίστηκε με έναν ευλαβέστατο ιεροδιάκονο, τον πατέρα Βασίλιο. τον μετέπειτα φημισμένο γέροντα ιερόνυμο της Αιγίνης, που εκοιμήθη το 1966. Αυτός ήταν μεγάλη μορφή και πολύ ενάρετος άνθρωπος με πολύ προσευχή. Κατήγεται εδώ και αυτός από τα μέρη της Ανατολής, από την Γκέλβερη της Καπαδοκίας. Με την κοινή αγάπη τους για νοερά προσευχή και πνευματική ζωή, οι δύο άνδρες πολύ σύντομα συνδέθηκαν με στενή πνευματική φιλία. Ο πατήρ Βασίλειος εντυπωσιάστηκε με τον βαθύ πόθο και την ακόρεστη δίψα για προσευχή του πατρός Ανατολίου. Έτσι τα βράδια μετά τα διακονήματά τους και τις ακολουθίες συναντιόντουσαν και συζητούσαν διάφορα πνευματικά θέματα και προσεύχονταν μαζί με την κατανικτική ευχή για ώρες ολόκληρες. Και οι δύο θεώρησαν τη συνάντησή τους αυτήν ευλογημένη συγκυρία. Εντωμεταξύ η μικρότερη αδελφή του είχε γίνει μοναχή σε ηλικία 16 χρονών στην Ιερά Μονή Θεοσκεπάστου του Πόντου με το ονομαστήσα Ευπραξία. Πυρούμενη από Θείο Ζήλο ήρθαν στα προσκυνήματα του σωτήρου στα Ιεροσόλυμα. Αφού λοιπόν συναντήθηκαν τα δύο αδέλφια, ο πατήρ Ανατολιο αμέσως της αποκάλυψε αυτόν τον Θησαυρό τον πατέρα Βασίλιο για να απολαύσει και αυτή τις σοφές διδασκαλίες του γύρω από την προσευχή. Ο σοφός ηγούμενος της Μονής επέτρεψε στην μοναχή ευπραξία να παραμείνει στον ξενώνα της Μονής για μία εβδομάδα. Στο διάστημα αυτό μαζεύονταν οι τρεις τους κάθε βράδυ και ο πατήρ Βασίλειος τους δίδασκε την κατανικτική ευχή μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μοναχή ευπραξία, πραγματικά οσία ψυχή, τόσο εντυπωσιάστηκε από τις δασκαλίες και την ενάρετη ζωή του πατρός βασιλείου που τον έκανε γέροντά τη. Και όταν αργότερα ο πατήρ Βασίλειος κατέληξε στην Αίγινα, πήγε εκεί και αυτή και τον υπηρέτησε για 47 ολόκληρα έτη. Μάλιστα μετά την κοίμηση του αγαπητού της γέροντος, η τρισευλογημένη γερόντισα αξιώθηκε να τον δει αρκετές φορές εν οράματι. Τους Αγίους Τόπους ο πατήρ Βασίλειος έμεινε περίπου ένα χρόνο και μετά έφυγε την Κωνσταντινούπολη. Πίστευε πως στην πόλη θα έβρισκε κάποιο να τον καθοδηγήσει υψηλότερα. Έτσι έμεινε ο πατήρ Ανατόλιος μόνος του, συνεχίζοντας την μακαρία ζωή της προσευχής και της προσφοράς. Εννομεταξύ όμω με τις συμβουλές του γέροντος Ιερονήμου, η καρδιά του είχε πυρωθεί να έβρει την νοερά προσευχή και επειδή δεν ήταν κανείς και να τον οδηγήσει, είπε αμπού θα καθίσω εδώ, θα πάω στη Βηθλέμ» Πήγε στη Βηθλέμ και έγινε νεοκόρος λίγα έτη. Του έδωσαν εκεί λίγα χρήματα και πήγε και αγόρασε ένα ράσο μεταξωτό. Τι ήξερε αυτός από υφάσματα. Το μετάξι και το λινάρι για αυτόν το ίδιο ήταν. Αλλά οι Άγιοι τόποι τότε είχαν χάσει πλέον το ησυχαστικό τους περιβάλλον. Τα σύγχρονα μέσα της συγκοινωνίας άνοιξαν τις διόδους για τις πλατιές μάζες προσκυνητών. Κάθε χρόνο η κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Εκτός των άλλων ήρχοντο και οι αράβησε και τον ενοχλούσαν. Γι' αυτό και είπε «Στάσου, ανατολίε, σήκω και φύγε». Γιατί θα την πατήσεις εδώ που είσαι. Καταλάβαινε τον κίνδυνο. Πήρε λοιπόν ευλογία από τον ηγούμενο και φεύγουν μαζί με έναν άλλο πόντιο μοναχό το 1918, και πήγαν με τον σιδηρόδρομο από την Ιερουσαλήμ στην Αλεξάνδρεια. Τα λίγα χρήματα που είχαν ξοδεύτηκαν γι' αυτό και πήγαν στον Πατριάρχη τον Φώτιο τον Πρώτο και του λένε «Δεν έχουμε χρήματα να πάμε μέχρι το Άγιον Όρος». Και αυτό που ήταν πολύ ελεήμων άνθρωπος τους έδωσε τα αναγκαία. Μπαίνουν λοιπόν στο καράβι και φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τον βοήθησε ο πατριβασίλειο, Βασίλειος ο οποίος από το 1912 υπηρετούσε στην νορία του Αγίου Γεωργίου στη Χάλκη. Και έτσι ξεκίνησε για το Άγιον Όρος. Όταν αποβιβάστηκε στη Δάφνη Νόμιζε με την απλότητα που είχε ότι θα βγουν όλοι οι ασκητές από τις πυλές και θα του πούν «Ω, ω, καλός τον Ανατόλιο, καλός τον Ανατόλιο». Φυσικά δεν βγήκε κανένας να τον προϋπαντήσει. «Τι γίνεται εδώ» λέει. «Κανένας δεν βγήκε ρε παιδί μου». Φόρεσε λοιπόν το μεταξωτό ράσο και άρχισε να γυρνάει το όρος ψάχνοντας να βρει που θα εγκαταβιώσει. Μόλις τον είδαν οι αγιορείτες πατέρες με τέτοιο ράσο, άρχισαν να τον κοιτούν παραξενεμένοι. Ο πατήρ Ανατόλιο έλεγε μέσα του, για να με κοιτάνε αυτοί κάτι έχω. Ύστερα το κατάλαβε, πούλησε το ράσο και με τα χρήματα έκανε σαρανταλίτρουγο για του γονεί του. Ο νεαρός μοναχός έψαχνε να βρει δάσκαλο να του διδάξει την νοερά προσευχή, αλλά δεν βρήκε κανέναν και αποφάσισε να μονάσει στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Προτίμησε τη Σταυρονικήτα, που ήταν τότε ιδιόρυθμο μοναστήρι, για να έχει ευχαίρεια να αγωνίζεται με την ευχή περισσότερο. Ο πατήρ Ανατόλιος, όταν ήταν στη Ρωσία, δούλευε στα καπνά και είχε μάθει να καπνίζει. Όταν έφυγε ο μοναχός, σταμάτησε, αλλά το πάθο είναι Φιλεπίστροφο Μία αφορμή και λίγη προσεξια θέλει Για να ξεφυτρώσει πάλι Επειδή λοιπόν στην ιδιορρύθμη μονή Ήσαν μερικοί πατέρες που κάπνιζαν Άρχισε και εκείνος να κάνει το ίδιο Σιγά σιγά συνήθισε να πίνει και κρασί Πράγμα που στον κόσμο δεν το είχε Έτσι βρέθηκε σε κίνδυνο Αλλά επειδή ήταν καλοπροαίρετος Και πολύ ταπεινο. Ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, αλλά τον οδήγησε στον Φραγκίσκο. Αφού έκανε λίγα χρόνια στην Θεταυρονικήτα, έγινε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Αρσένιος της Καριές στο συμμονοπετρίτικο κελί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σύμφωνα με την Βουλή του Αναδόχου του. Από κάπου έμαθε ότι κάποιος έχει νοερά προσευχή και ασκητεύει κάτω από ένα βράχο. Μόλις το άκουσε αυτό, φούντωσε η καρδιά του. Έκανε προσευχή στον Άγιο Νικόλαο λέγοντας «Άγιε Νικόλαε, εάν βρω αυτόν, εγώ δεν ξέρω αμαρτία, έχω δεν έχω, θα πάω να μείνω εκεί, εάν έχει νοερά προσευχή». Και μόλις τελείωσε αυτές τις λέξεις, τον πληροφόρησε ο Θεός με αισθητή φωνή «Αρσένιε, Φεύγε και σώζου. Καθώς είχε πληροφορήσει και τον ομώνυμόν του Άγιο Αρσένιο τον Μέγα. Αφού πήρε ευλογία από τον ανάδοχό του, έβγαλε τα ρούχα του και τα πέταξε από το παράθυρο κάτω και βγήκε από την πόρτα, τα πήρε και έφυγε. Πήγε στα κατουνάκια, στον διάσημο γέρο Δανιήλ και του λέει «Θέλω να βρω τον άνθρωπο με την ωερά πρεσευχή» και να ασκητέψω μαζί του από που είσαι από τη Σταυρονικήτα Ωχ! είσαι από ιδιόρυθμο μοναστήρι και θέλεις να γίνεις και ασκητής εσύ παιδί μου ναι θέλω να γίνω ασκητής καλά πήγαινε στην Τάδε σπηλιά εδώ κοντά όπου ασκητεύει ένα καλό παλικάρι που λέγεται Φραγκίσκος αν σε κρατήσει θα είναι καλά, δύο υπέρ τον ένα. Να μην πλανηθεί αυτός, αλλά κι εσύ θα βρεις έναν καλό σύντροφο. Μόλις άκουσε έτσι ο πατήρ Αρσένιος, έκανε φτερά. Πέταξε αμέσως και βρήκε τον Φραγκίσκο κάτω από τον βράχο που ασκήτευε. Με την απλότητά του, δεν χρονοτρίβησε. Εξαιτίας του πόθου που είχε, μόλις τον αντίκρισε τον ρώτησε. Τι κάνεις εδώ μέσα αδελφέ μου Φραγκίσκε Έχεις νοερά προσευχή Ο Φραγκίσκος έμεινε εμβρόντιτος Από την τολμηρότητα της ερωτήσεως του αγνώστου μοναχού Γιατί θέλεις να μάθεις αν έχω Να την θέλω κι εγώ Έφυγα από το Ιεροσόλυμα για αυτόν τον σκοπό Ναι έχω πάτερ νοερά προσευχή και ήρθα εδώ να κλάψω τις αμαρτίες μου. Να έρθω κι εγώ μαζί σου να αγωνιστώ. Θα μπορέσεις εσύ. Θα μπορέσω. Κάνεις προσευχή. Κάνεις μετάνοιες. Κλαίς για τις αμαρτίες σου. Δεν κλαίω. Κάνω μετάνοιες και προσευχή, αλλά δεν κλαίω. Να κλαίς για τις αμαρτίες σου. Να χύνεις δάκρυα και αν θέλεις να μείνεις μαζί μου να αγωνιστούμε, να πας να ερωτήσεις τον γέροντα Δανιήλ. Έφυγε ο Αρσένιος, πολύ ωφελημένος. Πάει στον γέροντα Δανιήλ και του λέει. Πολύ πνευματικός άνθρωπος. Αυτά τα λόγια δεν τα έχω ακούσει ούτε στα Ιεροσόλυμα. Α, βρήκες το φίλο σου τώρα. Πρέπει να πάω γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και πρέπει να αγωνιστώ πιο πολύ. Εδώ οι πατέρες είναι Άγιοι και δεν έχουν τόση ανάγκη από μετάνια. Εγώ έχω πολλές αμαρτίες και πρέπει να πάω στη σπηλιά. Έχω την ευχή σου. Να πας. Πήγε στην σπηλίτσα του Φραγκίσκου και με τη μακαρία απλότητα που τον διέκρινε σαν δώρα του πήγε ένα σίκο, λίγο παξιμάδι και ένα σκαμνάκι. Με δέχεσαι και εμένα. Σου έφερα σίκο σου έφερα και παξιμάδι, σκέφτηκε ο γέροντα Ιωσήφ. Καλός είναι αυτός, απλούτσικος. Έλα κάτσε, θα αγωνιστούμε μαζί. Και από τότε ασκήτευαν μαζί. Τριάντα επτά ολόκληρα χρόνια ήσαν μαζί και ποτέ δεν χώρισαν. Ποτέ δεν επέτρεψαν κάποιο πειρασμό να μπει ανάμεσά τους. Σαν αδέλφια ήσαν σαν μια ψυχή σε δύο σώματα. Τόση ομογνωμία και αγάπη είχαν. Αρχικά ο πατήρ Αρσένιος, σαν πρεσβύτερος και στην ηλικία και στη μοναχική ζωή, ήταν ο γέροντας του Φραγκίσκου. Βλέποντας όμως την πνευματικότητα, αλλά και το μυαλό του Φραγκίσκου, του τα πρωτεία. Μια μέρα του λέει, θα κάνεις υπακοή σε ό,τι σου πω. Ναι. Εντάξει. Εσύ είσαι γέροντα από τώρα. Και έτσι έγινε γέροντα ο Φραγκίσκος, ενώ ακόμα δεν ήταν καν μοναχός. Αλλά και ο Φραγκίσκος εκτιμούσε τον πατέρα Αρσένιο σαν γέροντά του. Και ενώ ο γέροντας Ιωσήφ όσους αργότερα ήλθαν να γίνουν υποτακτικοί κοντά του, τους αποκαλούσε τέκνα, τον πατέρα Αρσένιο που τον ονόμαζε αδελφό και συνασκητή του. Και στις κοινές συνάξεις το απέδιδε τιμές γέροντος. Ήσαν σαν δύο συνασκητές και συναγωνιστές, αλλά κανονικός γέροντας ήταν ο Φραγκίσκος. Μετά από λίγο καιρό είχαν πάει στις Καριές και θέλησε ο πατήρα Αρσένιος να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας την φοβερά προστασία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου ρωτάει τον Φραγκίσκο και εκείνος για να τον δοκιμάσει του λέει πρώτα να μου βάλεις μετάνια. τώρα πως να βάλει μετάνια δημόσια αφού αυτός ήταν μοναχός και μάλιστα μεγαλόσχημος και δέκα χρόνια μεγαλύτερος στην Λικία, ενώ ο Φραγκίσκος ήταν κοσμικό ακόμη ίδρωσε Ξίδρωσε, κοίταξε γύρω δύο-τρεις φορές, μη τυχόν ήταν κανείς και τέλος έβαλε μετάνοια. Μετά από αυτήν την πετυχημένη εξέταση, δεν δυσκολεύτηκε πλέον. Αργότερα έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, «Ήθελα να έχω σαν γέροντα και οδηγό μου τον γέροντα Ιωσήφ, δηλαδή τον Φραγκίσκο, έστω και αν ήμουν μεγαλύτερος. Εκείνος είχε μυαλό, εγώ δεν είχα. Εκείνος ήταν θεωρητικός, γνωστικός, ενώ εγώ ήμουν πρακτικός. Κάποτε δύο άνθρωποι ήθελαν να περάσουν ένα ποτάμι. Ο ένας τυφλός και ο άλλος ανάπηρος. Εσήκωσε στους ώμους του ο τυφλός αυτόν που δεν είχε πόδια, αλλά είχε μάτια και διάβηκαν τον ποταμό. Ο γέροντας είχε ανοιχτά τα νοερά μάτια, αλλά δεν είχε αρκετή σωματική δύναμη. Εγώ, συνέχισε ο πατήρ Αρσένιος, ήμουν πρακτικός, είχα πόδια, αλλά δεν είχα μάτια νοερά, δεν ήμουν υπτικός. Τον πήρα λοιπόν στην πλάτη μου και πορευόμασταν. Αυτός με οδηγούσε και περάσαμε τον ποταμών του παρόντος βίου. Ο γέρος Αρσένιος είχε πάρει από το ιδιόρυθμο μοναστήρις συνήθειες όχι καλές. Ο Φραγκίσκος αυτά του τάκοψε Του τάκοψε με μιας ως απαραίτητη προϋπόθεση για να συγκατοικήσουν μαζί Ο πατήρ Αρσένιος γενναίος αγωνιστής ο ίδιος τα δεχόταν όλα χωρίς γονγισμό αφού τα λόγια του Φραγκίσκου τα έβλεπε σαν οδηγό προς τη σωτηρία του του έλεγε ο Φραγκίσκος Εκείνο δεν είναι καλό Εκείνο θα το σταματήσει. Ή θα διορθωθείς και θα καθίσεις φρόνημα ή από εδώ φύγε. Τζάνεμ, θα διορθωθώ. Λες Τζάνεμ, θα διορθωθώ, αλλά δεν διορθώθηκες. Εμ, κάνε υπομονή. Ο Φραγκίσκος αγίασε τον πατέρα Αρσένιο. Για να δείτε πόσο αυτοίρος ήταν. Όταν ο πατήρ Αρσένιος πήγε να πει «Ο τάδε καλόγερος έκανε έτσι αλλιώς» αποσιωπητικά κοίταξε το τι κάνουν έξω από εδώ δεν θα το φέρνεις εδώ μέσα τι κάνει ο ένας τι κάνει ο άλλος αυτό απαγορεύεται εμείς τι κάνουμε μετά από λίγο ξεχνιόταν και πήγαινε πάλι να πει κάτι ο πατήρ Αρσένιος πέρασε εκείνος ο κοινοβιάτης αελής άνθρωπος δεν προλάβαινε να τελειώσει αυτές τις λέξεις και φαπ, εν ενεθρία, του έλεγε απότομα. Μη μιλάς, μίλες Μι για κανέναν άνθρωπο τίποτα. Ποιος είσαι εσύ και κρίνεις, έντρέπεσαι. Καλά, δεν θα το ξανακάνω. Περνούσαν λίγες ώρες, του ξέφευγε πάλι. Ο τάδε, παπ, άλλη μπαταριά. Καλά, δεν θα το ξανακάνω. μίλες τίποτε πατέρα αρσένιε ο προέρετος αγωνιστής πατήρ Αρσένιος όλα τα δεχόταν με απίστευτα νέο φρόνημα. Σκεφτείτε ταπείνωση. Ενώ ήταν ήδη 36 ετών και είχε 12 έτη μοναχός εν όλα τα κατεφρόνησε και έκανε υπακοή σε ένα νεαρό λαϊκό 24 μόλις ετών. Αυτά δεν γίνονται χωρίς εσωτερικό αγώνα και αιματηρείς Βία. Εδώ όμως αγαπητοί ακροατές θα σταματήσουμε την ανάγνωσή μας διότι ακολουθεί ένα άλλο κεφάλαιο για τον Γέροντα Καλίνικο τον ησυχαστή που πρώτο θα